Τώρα θα να, πάτε, να πάρω. <συστά> το κάνει Δεν θα πάει να, πάτε, να <συστά> το κάτω 250, να Δεν να το να Εγώ πιστεύω και προτείνω να πάει να τα πάρει. Αφού το κράτος χρωστάει να δρομικά 250 χιλιάρικα. 000... Έτσι εξηγείται η υγρασία και αυτά. Δηλαδή όταν έχεις... <μήν> <μήν> Δώσε, αν θα πεθά τα κοκαλά δεν θα τα έξω. Η <μήν> <Λέβαια, μήν> υγρασία γρασί, είναι... Τα σκασίματα ή πουλο πράγμα. Ή πουλο πράγμα, πράγμα και είδες είχε είχες δει τον τοίχο. Είχε παράξει καρδιά <μήν> όλων Άς, μας. Τώρα έχω δει τερίους τείχους και δηλαδή παίρνα ένα... Ξέρει την υγρασία, δεν ξέρω αν τα ξέρει. Θέλω να μιλήσω. Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό η, η πατέντα, η σωστή, είναι να περάσει άμα το ξύσει. Δηλαδή να περάσει, mm. να, περάσει, να περάσει χαλαζιακό αστάρι και μετά. Να, ναι, ναι, να το τρέψει λίγο να mm. το χαλαρώσει. <laughs> μετά, ναι, ναι, ναι, μετά κανονικό αστάρι και βάσει. Και μετά δεν έχουμε υγρασία, τίποτα. Όχι σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Παπάει παρά δίπλα. Δεν θα σου σκάσει εκεί τέλο πάντων. Θέλω να πω: Δεν μπορώ να εγγυηθώ αποτελέσματα για όλο το σπίτι. Ωστόσο, δίνω ένα τύπ. Σε μια. Απαλούσα, Λούπαμε, <laughs> αλλά δεν έχει σημασία. Σε μια συνέδυξη... Και όλο αυτό, όπω ξέρουμε, κοστίζει 200.000.000. Δεν 250. <laughs> σε μια συνέντευξη παλιά, ο Μανόλη Γκλέζο στο Skype όταν είμαστε, του είχα πάρει μου και πει: Το δίκαιο του νερού και του ορφανού δεν μπορεί να το ανακόψει κανεί. Mm. Οπότε Εννοήσε, το θα εννοούσε τους χυμάρους mm. τώρα εγώ το θυμήθηκα με την υγρασία το φέρουμε στο σήμερα το, φέρμε, το δίκιο λοιπόν του νερού υπομορφής, υπομορφής υγρασία δεν πρόκειται να ανακοπεί όχι κάπου θα βγει το νερό να βγει θα βγει πόσα είπαμε χρωστάει 2250 πόσα όχι δεν χρωστάει του χρωστάει το μιλάει κάτι... εδώ για τα αναδρομικά στους βουλευτέ. υπάρχει Α, απάντηση ναι. Τα είπε σήμερα το πρωί στην έρτη. Αυτά είναι διευκρινισμένα ποσά που λέει. Δεν είναι όλα διευκρινισμένα. διευκρινισμένα. Και ήθελε να πει ότι όλοι την έχουμε πληρώσει από τα μνημόνια, από τι κρίσει. Μα εκεί οι βουλευτέ έχουν αναδρομικά που δεν τα έχουν λάβει. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, ε, δηλαδή, των βουλευτών το δράμα. Ε, αυτό δράμα. Αν κάτι με απασχολεί, είναι και αυτό. Ποια τεκμηριώνεται το δράμα των βουλευτών. Για οι να κλείσω την νόμη σα, να ξέρετε ότι εμεί οι βουλευτέ, γιατί όλο μα βρίσκεται μα βουλευτέ, ψηφίσαμε. Και όχι μία φορά. Σε διαφορετικέ και επί ε, τη, τη Βουλή, επί κυβερνήσεω Αμαρά Βενζέλου, και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, ψηφίσαμε οι ίδιοι βουλευτέ να παρετηθούν από όλα τα αναδρομικά μα. Μπράβο! Εμεί οι βουλευτέ ψηφίσαμε. Ζωήμα. Παρότι δικαιούμαστε αναδρομικά ο καθένα μα εκατοντάδε χιλιάδε. Εγώ που μας σας λέω από το 7 βουλευτής δικαιούμαι εκατοντάδε χιλιάδες ευρώ αναδρομικών. Και ψηφίσαμε και είπαμε παρετούμαστε αυτά τα αναδρομικά. Μπράβο! Γιατί είπαμε παρετούμαστε, Για ποιον τον λόγο, Δεν θέλουμε λεφτά, αλλά εμεί είμαστε πλούσιοι. Για να το κλείσουμε αυτό, εσεί βάζετε το ένα. Κάναμε θέμα, γιατί θέλουμε να δείξουμε αξιός, στην κοινωνία ότι σε αυτή τη μεγάλη κρίση όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. <συλίδη> Μπράβο. Εγώ λοιπόν προτείνω να μειωθούν λίγο οι συντάξει. Άμα κοπεί τον καθένα κάνα εκατοστάρικο, βγαίνουν ναι, τα αναδρομικά των βουλευτών. Γιατί αυτό το δράμα δε το δεν το. Συγγνώμη, δε είναι το δίκαιο το το του ορφανού εδώ. Δεν εδώ πάμε δε, στο δε, δίκαιο δε, του, του νερού το του ορφανού και του βουλευτού. Ναι, ναι, και του ζαβού μετά. Ε, του ζαβού. Ναι, ναι, ναι. Εδώ αυτό Δώκε το δεξιού, δράμα είδε όμω τι θυσία κάναν οι βουλευτέ. Όχι, όχι. Και εγώ δεν το ήξερα τώρα και δημιουργεί ένα συγκινησιακό πρόβλημα. Είδε το λέει, άκου τη ότι στα χρόνια τη κρίση βάλαμε όλη πλάτη, εμεί δεν Μετά αναδρομικά, mm. η συνταξιούχη όμω κόπηκε η σύνταξη. Το ίδιο είναι όμω. Το ίδιο πλάτη... δράμα. Μπράβο, το βάλε δίπλα. Αυτό δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήθελα να δώσει παράδειγμα: ότι Όλοι βάζουμε πλάτη. Εσεί συντάξει, δώρα, Χριστουγέννων, Πάσχα, διακοπέ κτλ. Εμεί τα αναδρομικά. Ε, καλά, εντάξει. Αυτά τα παίρναμε. Και ναι. ο κόλλο το λίγο τη πλάτη είναι. Ναι, ναι, να το okay. πούμε και έτσι. Ενώ μπορεί να μην βάλουν όλοι το ίδιο. Γιατί λέγεται ναι. bottom. Τη πλάτη, τι κρατάει λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλοι μόνο θυσία. Όλοι κάνουμε θυσία. Ο καθένα εκεί που το αναλογεί. Πώς το έχουν στο μυαλό του και πώς νιώθουν ότι έχουν χάσει χρήματα από τα μνημόνια και αν κάνει μια κουβέντα σου πει και εμεί χάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και, τι και ο κόσμο δεν επιβλέον. έχει τα τα παιδιά του. Δεν έχει να τα παιδιά του. Ξέρω, άλλοι αυτοκτονήσανε, άλλοι φύγανε. Να, τώρα εδώ. Κοίτα, μου στέλνει μήνυμα ένα ακροατή να, να το διαβάσουμε. Στέλνω, λέει, γιατί έχω ανάγκη να πω κάπου, μια και ο κοινωνικό μου κύκλο χειρίζεται ότι υπερβάλλω και πω υπάρχουν και χειρότερα. Είμαστε μια οικογένεια, με ένα βρέφο και έχω υπολογίσει ότι τα μηνύα μα έξοδα είναι τουλάχιστον 1.800 ευρώ. Ενίκιο, σούπερ μάρκετ, βενζίνε, πάνα, γάλα, φάρμακα, δόση πιστοτική, τσιγάρα, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνα. Όλα αυτά είναι μόνο λειτουργικά έξοδα. Δεν βγαίνουμε έξω. Fast food παραγγέλνουμε δεν πάμε ταξίδια. Απλά επιβιώνουμε. Ο συνολικό μα μισθό. Αυτά που στο σπίτι, λέει ο Κροατή, εδώ 1.700 ευρώ και συνεχώ κόβουμε έξοδα. Επιπλέον, με τέτοιο μισθό, θεωρούμαστε πλούσιοι και αποκλειόμαστε από όλα τα επιδόματα. Προφανώ. Τα πράγματα δείχνουν να χειροτερεύουν από μήνα σε μήνα και η μόνη διέξοδο δείχνει να είναι η για την κατάντια που έχουμε περιέλθει και το λίθαργο τη κοινωνία, η οποία δέχεται με σκημένο το κεφάλι τη μοίρα τη. Τη μοίρα που τι καθορίζουν 30-40 οικογένειε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσει, μα γράφει, αλλά και που το έγραψε κάπου είναι ανακούφιση. Σα ευχαριστώ, Γιάννη. Το διαβάσαμε όπω είδε, έχει απόλυτα δίκιο εδώ. Δεν είναι στο κατότατόριο. Όχι. Περ, ότι... 1700, 1700. Αλλά να τα έσω, δεν είναι Αλλά αυτά τα έξαφνα 180 γιατί το νίκιο θα είναι, εκεί. Έχουν ξεφύγει τα ενίκια δεν έχουν ξεφυγιστεί όμω, προσπαθάνω. Όχι. Γιατί έχουν, ξεφύγει. Οι βενζήνες, έχουν ξεφύγει. Η βενζίνη έχουν ξεφύγει τα σπούρκια τα λάδια ταξίδια. Τα το διαβάσαμε γιατί βάζουμε στη μία πλευρά τη γυαριά. Εδώ, την ναι, ιστορία ναι. του Γιάννη Κουδάκη. Αλλά το φίλε μου Γιάννη, σκέψω και, και Άδωνη. τον Άδωνη όμω, φίλε μου Γιάννη. Ωραία τα λέει εσύ με το 1800 το ρετυρέ. Ρε. Που έχει να πάρει 250.000 και δεν λοιπόν, τα παίρνει. Για σκέψω και τον Άδωνη τι κάνει, πώ ζει την οικογένειά του, γιατί και ο καθένα έχει τα έξοδα που του αναλογούν. Δεν, λοιπόν, δεν το Η, τι θυσία έχει κάνει, και και τι θυσία, θυσία έχει κάνει. Καμία θυσία ο Γιάννη. Τι θυσιάζει, 100.000 ευρώ το μήνα. Δεν πειράζει, βάλει αυτό πάνω στο παιδί, α χέσει κάτω, τι να κάνουμε τώρα. Τι Με χαλαζιακό αστάρι, πώ θα τη φτιάξει η Ιγρασία, παιδί μου. Γιατί αυτό, είστε πολύ ενημερωμένο. Ναι, νο, ρε παιδί μου, γιατί έχει το μαντελάκι, πώ κάνενε παλιά. Και η Πάνα έχει γρασία. Πώ έβαζω ο οικοδόμο το τσεμπέρι στο κεφάλι, το ίδιο σε Πάνα. Μήπω ένα πανί με χαλαζιακό αστάρι απορροφά την υγρασία του μορού. Να δώσουμε λύσει. δεν δημιουργεί αισθητισμού. Δεν πειράζει. Ναι. Ε, το παιδί θα άνθρωπο είναι θα γιάνει. Καλά είναι θα πειράζει. Το θέμα είναι η οικονομία. Οι άνθρωποι ξαγίνονται, τα λεφτά δεν βγαίνουν. Ο απόλυτο παραλογισμό. Δηλαδή ακόμη και αυτή εδώ η περιγραφή είναι παραλογισμό του Αρκ Που καλείται τώρα αυτός να ζήσει μια οικογένεια, δεν είναι ο μόνος, αν Περίμενε. ήταν μόνο ένας. Και παίρνει και 1700. Είναι και άλλο που δεν παίρνει 1700 ξέρω, και πρέπει να κόψει ακόμα περισσότερα και δεν κόβονται και τι να κάνει. Παρόλα αυτά δεν φτάνουν ούτε και εδώ. Ούτε είναι φτάσουν. Δηλαδή, ναι και στο 1700 και, και του, του, και του λείπουν άλλα 100 όπως είπα, αλλά 100 του λείπουν ναι. για τα 1800. Φτάνει εδώ για να ζεις μόνο, ωριακά. Και αυτό τώρα είναι διαχείριση ζωής, δεν είναι ας πούμε, πώ το λένε, με χαμόγελο. Όχι βέβαια. Ε, δεν είναι χρωματισμένη η ζωή, είναι διαχείριση να περνάει η μέρα day to day. Τι προοπτική δίνει, να μεταφράσει. Όταν λέει με το παιδί, για να ένα παιδικό πάρτι να κάνει μεγαλώνοντα, να του πάρει κάτι, ένα δωράκι, να πα και ένα παιδάκι θα... κάπου. Θα ζηλέψει το παιδί κάτι αύριο μεθαύριο, θα θέλει το ένα, θα θέλει το άλλο. Θα ζηλέψει θα λένε. και ο πατέρα δηλαδή, μόνο το παιδί. Και ο γονέα έχει ανάγκη. Και η μάνα και ο πατέρας να ξεφύγει λίγο, να ξεσκάσει, να βγει από όλο αυτό. Όλο να. Αυτά η ανάσα ποια θα είναι. Το σκέφτηκα τώρα, το προτείνουμε 4. στο φίλο εδώ Γιάννη. 3. Να πάει η βόλτα στο κέντρο της Αθήνας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 75.000 φυτεμένα δέντρα. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για τη δημιουργία νέων αιστιών πράσινου και τη φύτευση νέων δέντρων. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 75.000 δέντρων. Αυτά τα έλεγε στην αρχή της τετραετία. Δεν έχεις πέσει εσύ σε δέντρα 75.000 και είσαι κι εμείς η Αθήνα. Συνεχώς. Ο σκοντάτης Ο πάνω στα δέντρα. Δηλαδή, κάνει λίγο τέτοια σκιά, 75.000, τέτοια δροσιά. Κάλε σκοτεινιά από κάτω, περπατά, μήνε μέρα και νομίζει κάτι Συνέχεια και δροσιά. Κρύο, κρύο, το καλοκαίρι κάνει κρύο. Και το νιώθει. Αυτή τη σταδίου δεν φέρονται τα κτίρια από τα 75.000. Συγχώ κουβαλέ και λίγο τσιμέντο σε κάποια σημεία, α πούμε, λίγο κάτι και αυτά. Να πάρουμε και λίγη ζεστάσια που ανάβει αυτό. Γιατί η σκιά μα λέει: έχουμε το στο κέντρο. Όχι, όχι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Αυτά τα είπε στην αρχή τη τετα Τον φωνάξανε Α, σε πάνελ τώρα, και είπε... Δεν ξέρω πόσο κοντά φτάσατε στους στόχους που είχατε βάλει προσωπικά εσείς ο ίδιος για το Δήμο, για το Δήμο της Αθήνας. Θυμάμαι 75.000 δέντρα να έχετε αναφέρει. Θα πρασινήσει η Αθήνα. Πρασινήσει η Αθήνα, υπήρξαν 75.000 δέντρα. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει 75.000 δέντρα. Περίπου 75.000 δέντρων. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει 75.000 δέντρα. Αυτό το οποίο είχαμε πει... Και το είχαμε πει από την πρώτη δεν στιγμή. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο με την κλιματική κρίση. Το 75.000 δεν ήταν τα δέντρα που είχαν αναφερθεί μια προεκλογική σα δέσμευση. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο εγώ είχα πει είχα αναφερθεί τότε συγκεκριμένα με νούμερα και είχα βάλει στόχου για τα δέντρα. Περίπου 75.000 δέντρων. Εμεί φυτέψαμε 5.500 νέα δέντρα σε αυτήν την τετραετία. Mm -hmm. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει 75.000 δέντρα. Περίπου 75.000 δέντρων. Γι' αυτό δεν φύτεψε, δεν ποτέ. Πρώτον, δεύτερον, περίπου. Στο χαρίτο τα είπα. Είπε, είπε περίπου. Mm. Ε, τι πέντε, τι εβδομήτε, στο περίπου είναι και το ναι, πέντε. Ναι, ναι, ναι, περίπου. Επίση με έναν τρόπο πρασίνη Αθήνα. Πώ. Δεν είχαν βάψει το μεγάλο περίπατο κάτι χρώματα κάτω. Πρασίνη στα μάτια του δρόμο πράσινου, κόκκινη. Ένα κίτρινο. μήνα έμεινε η μπογιά. Ε, Με, επέ, μετά... Γιατί παίρναγα το κουλό αυτοκίνητά σα από πάνω. Okay, το είχαμε υπολογίσει χωρί βροχή και αυτοκίνητο και θα ήταν πράσινο. Πράσινη η Αθήνα. Και σκιέ από τα δέντρα. Ναι. χαμός, κουτσουλιές, όλη την ώρα τα κολόπλα. Έβρεξε και έφυγε η Πήγε κάτω. Χαμοστέρνα έφτασε κάτω στη Λιβύη. Αν είχαν περάσει για πρώτα. Τα Αν είχαν περάσει από πάνω ένα βερνίκι Αυτά αν το είχαν περάσει να μάτι διάφανο βερνικάκι, θα κράταγε το κρατούσε. χρώμα. Ο, ο, ο, Εδώ ακούσαμε το Δήμαρχο, θα έλεγε κανεί ότι είναι πολιτικό απαταιώνα. Όχι, έλεγε είναι 7... ότι Είναι 5... η οικογένεια Μητσοτάκη. Σωστό. Αυτό δεν το, λέ, το ξέρουμε όλοι. Ε, είχε τάξει 75.000 δέντρα και φύτεψε 5,5 Και λέει μάλιστα και στο χαρτί, το βγάζει και τρελό, ότι στον πάνω ότι δεν είχα πει ποτέ για 75.000 δέντρα. Επίση, τα 5.000 σύγχρονα πολιτικό. Είναι και αυτά που ξυλώσαμε κάτι Φίνγκε, κάτι Ουσιγκτόνη και αυτά. Αυτά στον καδό, στου Δενικέ, αυτά που καείκαν. Δεν ξέρω αυτά, αν είναι. <laughs> <που> καείκαν <laughs> από τον ήλιον. Ναι, αλλά λίγα. Απάξαν και αυτά. Είναι μέσα στι 5,5, άρα έχουμε λιγότερο από 5,5. Εγώ χαίρομαι που έχουμε σοβαρού πολιτικού και έρχεται, ότι η νέα γενιά, έρχεται η νέα γενιά πολιτικών που σέβεται τον πολίτη. Δεν του λέει ψέματα, δεν λέει ξηπα. Είπα ξύπα, Ά, Δεν έχουμε τέτοιο, δεν έχουμε μαυροκαλιαλούρο. Αυτό είναι εξαίρεση τώρα. Δεν, είναι εξαίρεση. δεν τα γονίτια, τι να κάνει. Αγωνίδια, mm. Πάμε να ακούσουμε τύπο ο Θεό, Κυριάκος Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα κάνουμε το τελικό βήμα σημαντικό τελικό βήμα για να μπορέσουμε να παραδώσουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους σε πλήρη λειτουργία εντός του 2024. Mm. εντός λοιπόν του 2024 Άρα. θα έχουμε το μετρό να βγάλω επίσης, κάτω διαρκή επίσης είναι ένας πολιτικός που δεν κοροϊδεύει τον κόσμο δεν <Ρα>, λέει άλλα τη μία καλώ. και λέει άλλα την άλλη κύρκο όσον αφορά το ζήτημα του μετρό της Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Καραμαλής ο οποίος βρέθηκε χθε στην πόλη να κάνει ε, σχετικές ανακοινώσει. ισχύει ε, η δέσμευσή μας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πλήρως το 2023 τον Απρίλιο. Α, έπρεπε να είχε λειτουργήσει από πέρυσι Ναι, καλά από ήταν εδώ και έξι μήνες να είχαμε τους ιρμούς από κάτω Θέλατε εκλογέ. τώρα μπλέξαμε με τις εκλογέ, Δεν πολιτινόταν Γιατί σκάβαν οι πρωθυπουργοί το μετρό Είχε κάποιες Τι Φήγανε <laughs> τρίμερο για τις εκλογές Δύο και δύο μέρε. Ε, τάξε τώρα. Αυτό φταίει για την αγόρα. Για τι θα έχουμε εδώ από κάτω. Είχε τάξει ο Μιτσοτάκη ότι τον Απρίλιο του θα είχαμε το μετρό έτοιμο. Τώρα χτε είπε ότι πάει για το 24. Να Εξ. λίγο φλού, δεν είπε πότε. Ε, το θέμα είναι μέχρι το τέλο και του Και τα μισά να κάνει από αυτά που είπε. Τα δύο από τα δέκα. Τα δύο από τα δέκα κι αυτό. Χρήσιμο είναι. Γιατί ακόμη πιο παλιά μα είχε πει άλλη μερομηνία και από τον Απρίλιο του 2023. Το μετρό! Το μετρό έχει μπει σε τροχιά παράδοση στο τέλος του 2023. Από το ανέκδοτο της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα. Ναι, εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, είναι σε τροχιά. Άντε να το βγάλεις την τροχιά, γι' αυτό. Έχει μπει σε τροχιά, που να κατεύει την τροχιά αυτό. Έχουμε θέματα. Ναι. πάνε πίσω τα έργα Τάξη, αλλά τώρα... δεσμεύονται οι πρωθυπουργοί για να πει κάποιο, κάτι ένας πρωθυπουργός υποτίθε υπάρχει ένα επιτελείο από κάτω ε, και εγώ Ρωτά φαντάζομαι υπεύθυνες. ένα χρονοδιάγραμμα που κάπως τηρείται και νομίζω η βασική ερώτηση θα είναι να το πω ή θα γίνω ρόμπα και εγώ αυτό νομίζω φαντάζομαι... ότι ξεκινάει όλο ότι μην εκτεθώ παιδιά ξεκινάμε από το ναι, μην ναι, εκτεθώ ναι. μην κάνουμε το πρώτο, το πρώτο Άστω, βήμα ναι, ναι. Δεν της ξεφτύλας στην πολιτική στην Ελλάδα 41% σου λέει και θα το πω ναι Okay, Βάλτε το το Βά, να τα ακούσουν οι χαχόλια. Αν του κάνουμε το μετρό, τι θα έχουν να περιμένουν μετά. Είχαν και η Θεσσαλονίκη σε μετά από αυτό. Τι, τι θα, θα περιμένει. Έχει ξανά άλλο έργο μεγάλο για τα επόμενα 40 χρόνια. Σωστό έτσι. Έγινε το μετρό. Το, το, το τραβά 20 χρόνια 20... 30. 50 τι... 50, 50 χρόνια. Τι 50? Γιατί στην Αθήνα πόσο χρόνια. Το εξαγγέλνουν. 100. <laughs> Α, <εντάξει. laughs> το εξαγγέλνουν συνεχώ. Ωραία, θα τελειώσει το όνειρο μετά. Αν δεν έχει μετά να ονειρεύε να κάνω τι. και θα κάνουν και μετρό, γιατί και, και εμεί έχουμε μετρό ναι, εδώ, εντάξει. Τώρα εντά θέλει και άλλη γραμμή, μπελάδες, και, θα Μετά να θα πω. πάρουν αέρα ο κόλλος, θα θέλει να καθαρίσουν και την παραλία. Να μην ναι, ναι, ναι, ε, ναι. Ε, ε, δεν γίνονται όλα μαζί. Οπότε αυτά με τη τις, με τις συνέπεια των πολιτικών. Εδώ ακούσαμε τον Ανιψιό που είναι δήμαρχος, και θα ξαναβγεί από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν παίρνουν δε, δε, δε, οι Αθηνέοι το μάθημά του, οι Βολιώτες, οι Θεσσαλείς, όλοι γενικότερα. Τι μάθημα να πάρουν. Ο... Τα βλέπουν όλα ωραία. Ίσως κάποιοι μας να τα βλέπουν μάξαν, όλα. Τε, δεν έχει πεζοδρόμιο σε ένα κεντρικό δρόμο εδώ και τρία χρόνια. Όχι. Θεωρούν μήπως... τι να έκανε το παιδί. Ναι, καλά. Δεν λε που κάνει και έργα. Ναι. Οι προηγούμενοι <laughs> να τι κάνανε. Πέσαν να το φάνε mm. το παιδί κατευθείαν από την οικογένεια. Όπω έλεγε χθε ένα για τον Γιώργο Παπαδρέω, έχει πατέρα και παππού. Ο Γιώργο Παπαδρέω. Ναι, ναι ένα που πανηγύριζε γιατί σα βγήκε και θυμηθήκαμε τα πανηγύρια. Του Έλληνα λαού. Τέλο. Άμα έχει πατέρα και παππού, τελείωσε. Αυτό ακριβώ εννοούσε Παπανδρέου. Δηλαδή, ναι, ναι. άρα αφού έχει πατέρα και παππού, θα είναι και ο εγγονό του Ναι, και άρα θα μα διπλασιάσει. Θα είσαι αντιπροσωπεία κάτι καλό, σου βγήκε. Ναι, φάνηκε. <laughs> ναι. Φάνηκε πόσο καλό βγήκε. Έτσι και εδώ, λοιπόν, ο πέμπτο διάδοχο είναι τη οικογένεια ο Μπαγκογιάννη. Ποιο είναι. Τον Έλαβε. Τον Τέταρτο, νομίζω. Okay, mm -hmm. ε, οπότε πάνε πολύ καλά με τη συνέπεια. Τέταρτο στο δημόσιο βίο. Ναι. Γιατί σε κάτι άλλο, ιδιωτικά και ναι, σε κάτι όχι, για το δημόσιο. Και κάτι μικρό είναι όλοι. Για το δημόσιο, για το ναι. δημόσιο λέμε. Όμω υπάρχουν ευχάριστα, πολύ ευχάριστα νέα. Θέλω να σου πω. Γιατί? το πολιτικό σκηνικό τη χώρα ανατρέπεται. Οπα, τι έχουμε. Αλλάζουν όλα. Έλα. Αυτά που ήξερε, ξέχασέ τα. Τι, Ποιο, Κασελά? Κασελά. Όχι, Κασελά. Ζωή. Ποιο τα ανατρέπει. Δεν πάει ο νου. Πράγματι, αυτόν τον καιρό που είμαι εκτό Πασόκ. Ε, από τα συγχαρητήρια τη ίδια και τη επόμενη μέρα μέχρι τώρα, ε, οι δυσυγήσει που δέχομαι είναι δύο. Η μία είναι προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία και η άλλη είναι να κάνουμε μια κίνηση η οποία να δοκιμαστεί στι ευρωεκλογέ. Mm -hmm. Συζητάω, δεν έχω σε κανέναν πει τι ακριβώ έχω επιλέξει, γιατί έχω κάνει επιλογή. Αλλά χρειάζομαι αυτόν τον χρόνο τη υπομονή που δοκιμάζω ακόμα, α πούμε, αν θέλετε, και τον εαυτό μου. Λοιπόν, τώρα εγώ περνάω αυτό το στάδιο, αυτό που ναι. είπε ο Νίκο Φελέκη, μου το εισηγούνται. Δηλαδή μου λένε δεν μπορώ να το κάνεις αυτό, ακούω, έτσι, έχω κάνει την επιλογή μου να μου επιτρέψει ο Νίκος και όλη η συντροφική απόψε, okay. αυτά να τα πω στον χρόνο που έχω επιλέξει. Γιατί δεν μα τα λέει τώρα ο Λοβέρνοδο. Όπω αναμένα κάρβουνα. είμαστε μεταξύ δύο επιλογών. Εί πάει στην Νέα Δημοκρατία, τόσο κόντρα ένα να σοσιαλιστή να πάει στη Νέα δημοκρατικό. Ή κάνει δικό του φορέα. Που έχει ξανακάνει και μεγάλη επιτυχία. Ο, ο Πολλέ δεν είχε κάνει. Δεν είχε κάνει, δεν είχε κάνει κάτι παλιότερα. Είχε κάνει κάτι κοινή που είχε ξαναδιαγραφεί κάνα φορέ. Αυτοί όλοι κάνουν κάτι κοινή μπαίνουν στο ένα ακόμα ενώ εξυπηρετούν το άλλο κόμμα. Έχει μια τέτοια κινητικότητα που το έχω χάσει. Δεν θυμάμαι, πάντα τώρα ανακοίνωσε αυτά τα δύο. Είμαστε σε τρέχοντα. Είναι μόνο, εξελίξον. Έχει στον... να μάθει ο χρόνο. Πάνω λέει όπω κοινά στην ευρωβολή, θα κατέβει σε ευρωπαϊκέ. Δεν ξέρω. Κάποιο, το διάβαζα. Τι λέει εδώ ίδιο. Αν τα δημοσιεύματα. Εδώ βάζουμε τη φωνή πω. του ιδίου. Ναι, εντάξει, θέλω να πω. Τώρα εντάξει το σενάριο με την νέα Δημοκρατία που είναι κόντρα. Ωστόσο, αν κατέβει ο με τη Δημοκρατία, δεν ξέρω μου είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί. Ένα βγει, τι εννοεί. Εκεί στο Βέλγιο δεν αστείω εγκλήσει. Θέλω να μπορώ. Δεν είναι Ελλάδα. Εντάξει εδώ να σε βουλευτή να τόσα χρόνια. Δεν ξέρω. Λέω τώρα, ναι. Πάντω, εγώ κρατάω ότι έχουμε αγωνία να δούμε τι ακριβώς και η αγωνία ξεκινάει σήμερα. Να μάθουμε πότε λίγοι. Το Νοέμβριο θα κάνω. Έχω κλείσει ήδη ε, Έθωσα στο κέντρο της Αθήνας 20 του μηνό Νοεμβρίου για μια πολιτική συγκέντρωση. Ναι. Και πριν τα Χριστούγεννα θα ανακοινώσω την επιλογή μου. Και πώ θα ζήσουμε μέχρι τώρα. Ναι, καλά, τουλάχιστον να κάνουμε γιορτέ. Ναι, θα το έχει 20. Ποια <σ saw> <το στουσίμα> είναι η αίθουσα συνεδριάσεων από αυτήν την Θα ανακοινώσει, θα κάνει πολιτική συγκέντρωση που δεν θα πει πάλι τίποτα. <σχωδιά> θα δώσουμε προσκλήσει. Μάλλον. Οι <σχωδιά> <σχωδιά> <σχωδιά> <σχωδιά> <σχωδιά> πέντε πρότυποι. Όλοι να κερδίσετε σε <σχωδ> αυτό το σοου του Λοβέρδου. Γιατί το stand-up comedy έτσι κι αλλιώ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ανθεί. Κάπω έτσι. Το βλέπουμε. Γιατί όχι ο <συμφωνή> δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό το βάλαμε. Ε, τόσοι όρθιοι κομική άλλο ένα. Και σαν αχτίδα ελπίδα που λέει και ο Μητσοτάκη, ότι κάτι έχουμε να περιμένουμε, κάτι καλό. Ευτυχώ όμω, γιατί είχαμε μαραζώσει κάτι τέτοιο. Κασελάκης το που είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο προβλέψιμο πια τώρα, ξέρει. Εφακριστή. Καταλαβαίνει που θα πάει τώρα. Ε, ναι, ναι. Mm. Τώρα αυτό όμω το παιδί του λαού, πού θα πάει με τον Κασελάκη. Έχει καταλάβει που θα πάει. Πώ? Σε τι Ε, στην Θεσσαλονίκη πάνω παιδιά έχουμε δημοτικές και περιφερειακές σε τρεις μέρες ε, δεν το ξεχνάμε Ψηφίζουμε για δημάρχους, αρχόντους, ε, τοπικούς Γενικώ, όσοι μας νοικοκύρεψαν αυτά τα χρόνια καλό είναι παιδιά να τους ξαναβγάλουμε μην το ξεχνάμε αυτό Και έχουμε καταλάβει πόσο, σημαντική είναι, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι θέσεις να πληρωθούν από ανθρώπους σοβαρού, Γιατί τα βλέπουμε πλημμύρες, φωτιές... Δρόμου, μονοδρομήσει, πλατείες, σχολεία. Ε, δεν είναι μόνο κεντρική πολιτική. Είναι, είναι και μόνο αυτά που έτσι καθημερινά. Σκουπίδια, φώτα. Oh. Έχουν πια. παρεμβαίνουν χοντρά μέσα στα, στη ζωή. Yeah, yeah. των ναι, αυτό είναι στη ζωή. Του καθημερινού. οι α... ίδιε είναι αντίστοιχε είναι οι παραλήψει. Όταν δεν παρέμβουν σε όλα αυτά, πώ την πληρώνει ο κάτοικος, το σπίτι, η περιουσία, το παιδί. Και οι κοινωνίε oh. πια έχουν τεράστια θέματα και πολύ. Ε, έντονα που ζητάνε απαντήσεις χτες, όχι σήμερα, το μπούλινγκ στα σχολεία. Οπότε η αδιαφορία γύρω από αυτά δεν βοηθάει. Κακοποιημένες γυναίκες ναι, ναι, ναι. που είναι σύγχρονα προβλήματα. Ε, στη Θεσσαλονίκη πάνω προχθές κάνανε ένα debate. Mm. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Ωραία. Ήταν και ο δήμαρχος υποψήφιος του ΚΚΕ, ο Βασίλης Πουλίδης ο οποίο κατήγγυλε τους οπαδούς ακροδεξιού. μιας παράταξης εκεί στο Δήμο, γιατί ένα βράδυ πριν το περίπτωρο της Λαϊκής Ισπύρος στην Άνω Τούμπα το είχαν σπάσει και είχαν κολλήσει αυτοκόλλητα αυτής της παράταξης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Το καταγγέλλει λοιπόν τον Μπουλίτης προχτές το debate που κάνανε. Είναι η τελευταία φορά που συμμετέχουμε στο ίδιο πάνελ με την Εθνικιστική Αντικομμουνιστική Ομοφοβική Παράταξη του Γιαμπάζη. Ο παδί του αυτού του συγκεκριμένου κυρίου, τέλο πάντων, χθες το βράδυ μέσα στο σκοτάδι βανδάλισαν το εκλογικό περίοδο της λαϊκής εισπύρωσης στην Τούμπα, κολλώντας αυτοκόλλητα της παραταξίστου. του. Καλούμε το λαό της πόλης να του στείλει στο σπίτι τους, ενισχύοντας τη λαϊκή εισπύρωση. Το ίδιο περιμένουμε και από τις υπόλοιπε παρατάξει. Τα έλεγε αυτά λοιπόν προ το τέλο του debate. Αυτά μου αρέσει πάντα που ένα συντονιστή θα βάλει το τέλο του χρόνου όταν ο άλλο κάνει καταγγελία. Συγγνώμη επί τη διαδικασία. Κανένα φίλτρο όλοι οι συντονιστέ να καταλάβουν ότι τώρα είναι κάτι σοβαρό. Σκάσε λίγο να ακούσουμε να τελειώσει ένα άνθρωπο λέει κάτι σοβαρό. Δεν έχει καμία του τι Τίποτα, λέει. χαμπάρι εκεί, γλάστρα για να φαίνομαι. Που αν ήταν και καλή συντονίστρια ο συντονιστή θα πρέπει να πει. Του καταγγείλατε την παράταξη να το, ξανα, να το ξαναφέρει. Ναι, βέβαια. Το να είπατε, Ναι, να βγει και να ακουστεί. Και, γιατί αποκτά ένα ενδιαφέρον. Όλοι εκεί στείλουν αυτοί. δεν πάνε καταγγεί για το ενδιαφέρον, τίποτα. είναι για το καλό και να φανεί. Πάει. Ναι, πάει για να φανεί και δεν, δεν ακούει και τι γίνεται από κάτω. Ναι. Τα λέει λοιπόν αυτά το Μπουλίδη. Καταγγείλει αυτή την παράταξη. Πριν τελειώσει το debate εκεί, όταν στα τελειώματα έρχονται 30 οπαδοί αυτή τη παρατάξεω. Ακροδεξί. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα μόνο του τώρα εκεί. Και του την πέφτουν 30. στο κουκούλι αυτά κομμένα. δεν είναι Αντάντα! Μόνο του, απέναντι είχε τους... Και να κολλήσει, ναι, με 30 θρασίδηλα, ανθρωπάκια, εντάξει, τίποτε είναι, ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα τώρα να σε απέναντι είναι, με 30 να. και ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται. Καλά, και, και σαν να και τι κουβαλάνε πάνω τους, δεν ξέρεις όλα αυτά είναι, τα... Τίποτα, τίποτα και έχουν δώσει κάποιες, ε, έχουμε ιστορίες πάρα πολλέ με αυτούς. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε ψήφο, μην το ξεχνάμε, να. θα αναφερθούμε σε λίγο, να, να πω για ένα ντοκιμαντέρ. Στην Ηλίωπολη? Όχι. Ά, και τι θέτει να το πούμε τότε, να το κάνουν τι? Στο Περιστέρι. Πουφ, αυτό που κάνουμε τα δημότητες. Εκατό χρόνια τρόμητο. Είναι το, το ένα ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ για την πόλη και τη φανέλα Όπως λένε, από τις 6 Οκτωβρίου, στον κινηματογράφο Φίβος, κάθε Σάββατο και Κυριακή, ο κινηματογράφος αυτός είναι Εθνικής Αντιστάσεως, 3, στο Περιστέρι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, καταλαβαίνουμε για την ομάδα που την αγαπάνε εκεί και έχει μια, ένα ωραίο αποτύπωμα αυτή η ομάδα Σκηνοθεσία Διεύθυνσης Φωτογραφίας μοντάζ Χρήστος Καρτέρης ναι. Ήταν συνεργάτης μα, μας Είναι και συνεργάτης εδώ το, στο, στα Μπαλουρδέικα και στα Τσολιαδέικα κτλ Έρευνα κείμενα Αφηγήσεων Άκης Λιγνός Αρχισυνταξία, Μάκη Σταθάτος Άκης Λιγνός, Κυριάκο Νταμαδάκη. Τελείω τις υπόλοιπες συντελεστές τώρα, δεν έχει νόημα τα ονόματα. Είναι, ένα, είναι ωραία αυτά τα, τα ντοκιμαντέρ, γιατί έχουν πάρει εκεί και οι Φενταγίν, έχουν δώσει, στηρίξανε το ντοκιμαντέρ αυτό, έχει γυρίσματα, έχει κέφι, έχει μερά και έχει αγάπη για την ομάδα. Οπότε, Εκεί είναι και το υγιές κομμάτι του αθλητισμού τώρα πέρα από, τα, από αυτά που βλέπουμε που κυριαρχούν στις Κερκίδες Σε τα τις απειλές μέσα Τους μαφιώζους που διοικούν και τα δουλοφονίες που είδαμε και πρόσφατα με το Όπως γράφουν τα παιδιά σκοπός μα είναι να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις και τον ντοκιμαντέρ 100 χρόνια Ατρόμητος να αποτελέσει κληρονομιά για την πόλη και τον κόσμο της ομάδας Ένα αιώνα ατρόμητος για την πόλη μας και τη φανέλα μας Άρα, οι προβολέ είναι από τι 6 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Φίβω, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο περιστέρι είναι αυτό ο κινηματογράφο, δεν μα λένε ώρα, αλλά θα το βρείτε όσοι θέλετε να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, θες να δώσουμε τώρα προσκλήσει. Όχι, θα δώσουμε σε λίγο. Τώρα στο... έχει γίνει, ναι. για την παράσταση στο... Είπαμε βά... πριν για τον Λοβέρδο τη λέξη προσκλήση και πήραν <laughs> τηλέφωνο Ελένη. <laughs> Για το Λοβέρνο, είπαμε κάτι. Δεν έχουμε γεννη παράσταση ακόμα. Ωραία. Όχι, το ξέρω, αλλά είπαμε. <laughs> Πού <laughs> <laughs> θα, <πάνε αυτή, laughs> θα πάρει το Λοβέρδο, θα πάνε αυτά. Θα δείμενα 5 για τον αποστόλη και είπε αποστόλη να δώσουμε 5 για το Λοβέδο και μια κτίλη που θα κάνει τον έμβιο. Για πλάκα. Ναι. Και, και πήρανε. Και πήρανε για το. θα το διορθώσουμε σε λίγο. <laughs> Εάν έχουν πάρει οι άνθρωποι. Λοιπόν, για αυτό είναι πίνε... μια σύσκληση που θα την λοιπόν, κάνουμε, κάνουμε σύγκλησει λίγο. Στις... Να δούμε πώς θα Βά βάλετε αυτό που έχουμε για τον Καλατράβα έχουμε να θυμηθούμε ότι το ΟΚΑ ακούμε εδώ για τον αντρό με υπάρχει αλλογή με το παραπάνω. Τ καλατρβα ρ και μι σε μέλ ζωή μας Ο ΑΚΑ 2.0 Η καρδιά σου να μηβάζει βάζει, ούτε πίτρο ούτε Καλατράβα. Δεν έπεσε μύδα, έπεσε ολόκληρο σίδερο και πέφτοντας από 30 μέτρα. Γίνεται ένα μισό τόνο. Καλατράβα. και μη Θα έρθουν κι όσα πάνε Δε θα μείνει κανένας όρτος, θα πεθάνουμε όλοι Κανατράβο του κεφάλιου σου κάνε Ευχαριστούμε η Ατίνα! Ευχαριστούμε η Ελλάδα! Κανατράβο Απλώς πριν οι νιώτισσουν καλή και μου Και ο κόσμος είναι σφαίρα Που γυρίζει Μία μέρα Μη λυπάσαι δεν Μία μέρα Τίποτα μη ξεφοβίζει Η περίφημη στέγει καλά τράβα μη σε νοιάζει και γυρίζει Μαλάκα θα πες Κάνα τράβα Βλώς Όσα έρθουν κι όσα μάνε Ολυμπιακά έργα Κάνα τράβα Μαλακίανε Και του κεφάλιου σου κάνε Κάνα τράβα Το κουλάκι Ρίνει κι ό,τι σου να φύγει Κάνα τράβα Λουουου Η ζωή μας είναι Τελείωσε Το κουλάκι Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Ελλάδα 2.0 Μια βενήρ! Κιες τραγούδησε και γέλα Σου σφυρίζω Κι αν αυγείς σου σφυρίζω Αχ, κάνε κάθε είδους Pam pam pam pam Παμ-παμ-παμ-παμ-παμ-παμ Κανατράβα και μη Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά Κανατράμα βρος Κι όσα έχουν κι όσα πάνε Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά βεβίδε Κανατράμα βρος Αχ και του κεφαλιού σου κάνε το έπεσε δεν <laughs> <laughs> <laughs> <Don't I guess. laughs> πήγε καλά δεν εκες το καλατράβα μπρος λοιπόν για να σώσουμε τους ανθρώπους από την εκδήλωση του Λοβέρδου και επειδή έγινε το πέρδεμα <laughs> <laughs> ε, θα τους <laughs> να πούμε ότι έγινε κάναμε σύσκεψη εδώ το επιτελείο ναι. εμείς θα δίναμε σήμερα να για σένα το έχουμε πει από χτες Και κάποια στιγμή λες εσείς δίνουμε πέντε προσκλήσεις για το Λοβέρδο. Ναι. Και καλά, χιουμοριστικό. Το Νοέμβρη που θα κάνει μια εκδήλωση που θα μα αφορά ναι, και ναι. δεν μα διατηρεί. Και γιατί γενικώ δίνουμε προσκλήσει το αστείο, ήταν να αφορά σε αυτό. Πρόλαβαν και πήραν τέσσερι. Ναι. Είχαμε το δίλημα τώρα ή του διώχνουμε του τέσσερι και πάμε να προκυρήσουμε διαγωνισμό. Που είναι και πιο δίκαιο, ας πούμε, κάπως ναι, από την έναρξη. Αλλά λέμε, αφού εντάξει. πήραν εκείνα οι μα από χτε εκινούμενοι, κρατάμε του τέσσερι. Και θα δώσουμε άλλε τρεις διπλές προσκλήσεις ή τρεις πρότρες που θα τηλεφωνήσετε στο 2 10 80 880. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για τη σημερινή παράσταση στο θέατρο Άλσο στις Ολιάσαν τσόλια Μπάντ Πάμε και Όποιον Βρει η οποία ξεκινάει 8.30 Άρα θα δείτε μια τάσημα. Οπότε θα πάνε 7 από Ναι, αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί. θα δώσουμε και αυτού του σε Γιατί είμαστε <σίλυ> <σίλυ> το μπέρδεμα. Μα <Μαράτσο μαχασίλυ> και εσύ είπε <σίλυ> πέντε προκαιγόταν. Δεν το το είπα. Όποιο ακούει τη λέξη <σίλυ> πρόσκληση, δεν την πρόσκληση. Αν πρόσκληση στον κόσμο τη εργατιά, α πούμε, τι θα σημαίνει. Να πάρω, <σίλυ> να Είμαι ο <σίλυ> κόσμο αυτό άρα τώρα. Οι ήδη ακούμε Να πούμε τα ονόματα Έχουμε τους νικητές λοιπόν, Για να μην παίρνουν άλλο στο την Ελένη Είναι οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης Βάσος Σιάκα Νίκος Δρακόπουλος Μαρία Μαντέλου Γιάννης Σγάρδα, Ασημίνα Κουτσογιάννη Σταμάτης Μπαρπατήλας Κάπω έτσι που πάνε: Μπαρμπατήλα ή Μπαρμπαντήλα. Ένα-δύο. Κάτι παρόμοιο θα είναι στην είσοδο του θεάτρου. Ε, σήμερα το βράδυ στο θέατρο Άλσος, για την παράσταση. Πάμε και όποιον βρει τσιολιά, αν δεν τσιολια μπαντ. Ξεκινάει 8.30. Ελάτε λίγο νωρίτερα. Η προπόληση έχει κλείσει. Οπότε εισιτήρια τώρα, τώρα θα βρείτε πλέον μόνο στα ταμεία του θεάτρου. Όχι ηλεκτρονικά πλέον. Οκ, okay, θα είμαστε εκεί. Θα σε δούμε. Ο Λοβέρντο είχε κάνει το ρήξη. Ριζοσπαστική κίνηση σοσιαλδημοκρατική συμμαχία. Όχι, ορίστε. πρέπει να, να έχουμε μνήμη ως λαού. Εγώ είχα μνήμη. στο αλλά εσύ ήταν η μνήμη σου. ο Μιχάλης από την δεν η μνήμη μου. Δεν το όνομα. Εσύ δεν το έκανε. <laughs> <Sorry>. <laughs> ναι. Επίση ναι, αλλά... έχουν κάνει 500 σκηνείς. Δεν έχει κάνει και μια Ελλάδα, κάποια άλλη. Δεν μια για Όλα αυτά δεν έχουν κάνει κάτι αυτοί οι συμφωνούν στα βασικά με να τελειώνουμε. προφανώς πρίσιμος. μοιράζονται, μοιράζονται. Πώ πώς γίνεται ένας επιχειρηματίας λέει εσύ θα δουλέψει εδώ αυτό το τμήμα θα έχει 15, αυτό το τμήμα θα έχει 3 αυτό. καμιά φορά γίνεται κάμια μετακίνηση αλλά χρειάζονται τα τμήματα, τον υποστηρίζει το άλλο και στο ποδόσφαιρο έχει δανεικούς και στο ποδόσφαιρο ναι ε, όλα ε, ε, έτσι γίνεται τον πήραμε για αυτή τη σεζόν, την άλλη σεζόν σε εμάς Δεν είναι δανεικός λέω, Τι μια σεζόν εδώ την άλλη εκεί Ο Μιχάλης που μας το στείλε τώρα Είναι και υποψήφιος στην περιφέρεια με τον Ιώκη Μίδη Είναι Α, Ακόμα. Και μου λέει τα κάνω όλα αυτά για να μαζέψω καμιά... Τι ακόμα, με θαύρουν εκλογέ. <laughs> να μαζέψω καμιά ψήφο Α, Ακόμα Συριζέος, όχι ακόμα υποψήφιος ε, Θα κλείσει την πόρτα <laughs> ε, Νομίζω Ο Κασελάκης μπορεί να φύγει, θα το σωτάρουν κάποια στιγμή Κασελάκη, θα δεν φύγει. Θα το σωτά, δεν το θα σωτάρουν. Μπορεί να έρθει ένα άλλος λαοπρόβλητο ηγέτης, εθνικό κεφάλαιο κάθε 100 χρόνια. Τσίπρας. Παρα... Δεν είπα εγώ, τσίπρα. εγώ Εγώ το λέω, Α, το είπα εγώ. Τον περιμένουμε πώ και πώ. Είπαμε... Και να κάνει στην άκρη μόνος του ο Στέφανος. Μ, ναι, καλά. Μια που είπαμε για τις περιφερειακές, με αρέσουν εμένα αυτά τα. Κάποια στατιστικά που βγαίνουν, ε, mm. επειδή ψηφίζουμε Άιρα, ναι, μετά αύριο. Ναι, από τα 16 ψηφοδέλτια των περιφερειών με επικεφαλής υποψήφιο της Νέας mm. Δημοκρατίας, τα, τα 4 τα στηρίζει και το Πασόκ, ενώ ένα το στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Την Ναι. Mm. Από τα 11 ψηφοδέλτια των περιφερειών με επικεφαλής υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, το ένα το στηρίζει και το Πασόκ. Οκ. Oh. Okay. Από τα εννέα ψηφοδέλτια των περιφερειών με επικεφαλή υποψήφιο του Πασόκ, τα δύο τα στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το στηρίζει Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα το στηρίζουν Νουδού και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ. Ωραία στατιστικά είναι αυτά. Από τα δυακόσια εφτά ψηφοδέλτια σε Δήμου με επικεφαλή υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία, τα 70 τα στηρίζουν και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά είναι. Εβδομήντα δημάρχου στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι δεξιά και αγωνιζόμαστε να φύγει. Εβδομήντα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ενώ 55 τα στηρίζει το Πασόκ και 12 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Από τα 39 ψηφοδέλτια σε δήμου με επικεφαλής υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, τα 28 τα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Τα 7 είναι Ουδού και το ΠΑΣΟΚ μαζί, ενώ 2 είναι Ουδού. Και τελευταίο, από τα 61 ψηφοδέλτια σε Δήμους με επικεφαλής υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, τα 48 τα στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 39 ΣΥΡΙΖΑ και Ουδού μαζί και 37 τα στηρίζει μόνοι Ουδού. Το κράτο, είμαστε Ελληνόπουλα όλοι. Είμαστε, τα τσακώνω, Γιατί δεν μα λες το κουκουέ πώ θα στηρίζει μαζί μα. Κανένα με τους μόνο του τη λαϊκή σπουδή. Ναι, αυτό. Κάνει το κουκουέ εκεί στην απομόνωση. Όλοι οι άλλοι τα βρίσκουν και το κουκουέ πάλι εκεί. Απομονωμένο λέει, μόνο παρόν. Άμα πια. Με ποτέ σε όλη την Ελλάδα μα. ο Πελετήδη τη περιφέρεια λέγεται. Ο Πελετήδη τη περιφέρεια λέγεται Πρωτούλη. Ο Πελετήδη στο Δήμο Αθήνα λέγεται Σοφιανός, Ο Πελετήδη στην Ηλιούπολη λέγεται Αλέξανδρος Μπουγά. Mm -hmm. Νέο παιδί, είχε συγκέντρωση χτε. Ήμασταν εκεί και τα λέγαμε. Γενικώ Πελετήδη δεν υπάρχουν παντού. Και ο Πελετήδη στην Πάτρα παραμένει <laughs> Πελετήδη, να ξέρετε. Υμπερδευτείτε, <laughs> τώρα έχετε το αυθεντικό. <laughs> ναι, ναι, ναι. Φίλοι Πατρινή. Ναι, δεν θα περδευτούν. Δεν θα περδευτούν από ό,τι φαντάζομαι. Και στη Θεσσαλονίκη τον Πολύδει, όπω είπαμε και νερό. Το πουλίδη ο οποίο τα έβαλε με του άλλου. Στην Θεσσαλία, ο υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρει. Πρέπει να βαφτεί μπλε η Θεσσαλία όπω έχει πει ο μισοτάκη, πρέπει να βαφτούν όλα μπλε Ναι, ναι. Καλά για την ώρα είναι μαύρα ή μπλε από τη θάλασσα που έχει ήδη μέσα, αλλά καφέ βασικά. Καφέ είναι. Η έχει χρώμα το γνωστό χρώμα. Ο γραστό λοιπόν βγήκε το πρωί. και του έκανε μια ερώτηση στο Skype Παυλόπουλος. Εδώ είναι αυτό που λένε ότι σα έκατσε στη βαρδιά σα η μεγάλη στραβή. Και είναι λογικό ο κόσμο, εσά ξέρει, σε εσά να στρέφει και τον θυμό του και την οργή του και τα γιατί του και ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια καταστροφή. Γιατί να σα ξαναψηφίσουν. Γιατί είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να πάμε από την αρχή τη Θεσσαλία. Γιατί είμαστε εκείνοι που 13 χρόνια που μα εμπιστεύτηκαν, αυτό που είπαμε το κάναμε. Γιατί πήγαμε τη Θεσσαλία μπροστά. Γιατί κάνουμε υποδομέ για την υγεία, για την παιδεία, για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν, έχουν ανάγκη. Γιατί σταθήκαμε στον Στον πολιτισμό, φτιάσαμε τη Θεσσαλία ψηλά, τη φτάσαμε πρώτη σε όλη τη, την ε, Ευρώπη αλλά και στο, στον κόσμο. τη φτάσαμε πρώτη σε όλη τη, την ε, Ευρώπη αλλά και στο, στον κόσμο. Όλο αυτό που βλέπουμε εκεί τώρα είναι πρωτιά Πρό... παγκόσμια. Πρώτη σε νερό μέχρι τα κεραμίδια. Δε... Είναι μια πρωτιά. Και άλλο πρώτη. Είναι. Πόσο πρώτη. Τα λέει ο Άδωνη. Ναι πραγματικά. Έχει βάλει τη Θεσσαλία πρώτη. Την έφτιαξε εκεί. Όλο αυτό που βλέπουμε εκεί. Ο Κραυσίδωνας ας πούμε στο βόλο που ξεχύλυζει και ξεχύλυζει είναι πρωτιά. Επίσης αυτό που λέει να την πάμε από την αρχή έπρεπε να την φτάσει στο τέλο πρώτα για να Ποιο... Λέει, θα την πάμε στη Θεσσαλία από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Και πριν αντιφτάσει το τέλο, ξεκίνησε από το πέντε, δεν πειράζει. Και από το 0. Αν δεν πιάσει πάτο δε σικόνε. Ναι, αλλά τον πάτο, ο Πάτο ξανακατεβαίνει στι εκλογέ και θέλουν να τον ψηφίσουν. Εντάξει, τι να κάνει. 13 περιφέρειε, έκανα λάθο. Εγώ είπα 16. 13 αμέσω να μα εγκαλέσουν. Μπερδευτήκαμε με το 16 ώρο και το 13 ώρο του Άδωνη. Είναι <laughs> οι έννοιε λίγο συγκεχημένε. Έγινε ένα μπέρδεμα. Είπε Σάδωνη. Συγγνώμη από το SURE το νέο <laughs> Ναι Δεν θα ξαναπώ. Λέξεις, Αφού είπε Σάδωνη, Άδωνη. Ο κύριος Κασελάκη ζήτησε από τη Νέα Δημοκρατία να άρει την υποστήριξη του Αχιλέα Μπέο. Ναι. Έχει δώσει υποστήριξη στον κύριο Μπέο, ναι, μ' αντέχει να άρει. Προφανώς, αλλά δεν έχετε υποψήφιο στο Βόλο. Μα γιατί την περιμένει φορά το 19 που είχαμε είχα υποψήφιο, υποψήφιο στο Βόλο. Κερδίσαμε. Π. Όχι. Μας γέλει στον Πέος. Βεβαίω. <laughs> Αλλά <laughs> δηλαδή, το ότι δεν έχετε υποψήφιο στον Βόλο ότι ο ο πέος... στο πιστεύετε... Πιστεύετε... δεν συμβαίνει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα πιστεύετε... μπορεί να εκάσει Πιστεύετε ότι, ότι ο, τον κύριος χρειάζεται... Χρειάζεται... Τι... Τι... Χρειά... ο κύριος Πέος χρειάζεται τη νέα δημοκρατία για να κερδίσει το Δημοβόλου. Η αλή... αλήθεια πείτε μου. Η αλήθεια είναι πως δυστυχώ. Θέλω να Θα... πω την αλήθεια ότι πιστεύω όχι όλο. Θα κερδίσει ο Πέος τότε και εκεί μεγάλη διαφορά. Okay. Νομίζω και εγώ αυτό θα γίνει. Θα κερδίσει ο Μπέος. Στο Στο λαός, του Σοφό. Αλλά πλέον φεύγουν οι ευθύνε από τον Μπέο, ε! Πού πάνε. Αν βγει από την Πρώτη Κυριακή, σε αυτού που τον βγάλανε την Πρώτη Κυριακή πάνε οι ευθύνε. Ο Μπέο τώρα... έδειξε τι είναι. Τώρα που τον βγάλουμε την προηγούμενη Κυριακή πριν τέσσερα χρόνια δεν έχουν ευθύνε. Έχουνε, ναι. Αλλά δεν και τώρα. Και πια... τι Τώρα πια υπογραμμίστηκε και το, και το φωτίστηκε με χίλιου τρόπου. Εάν και τώρα. Ε, σίγουρα δεν τώρα. Δεν είναι μόνο ο Μπέο, έχει συνένοχο. Και μπλε η Θεσσαλία θα βαφτεί. Και μπλε ο Βόλο. μαύρο χρώμα είναι δεν ξέρω σκαπί προς το παρόν λόγω λασπώνου και τα υπόλοιπα θα βαφτεί, θα γίνουν όλα κανονικά Με, με επιλογή γίνονται. Έχετε τότε. κανονικότητα δηλαδή. Κανονικότητα. Τέλεια. Ακούσαμε εδώ τα καλά λόγια και τη σιγουριά του Άδωνη, που ναι, μεν λένε οι νεοδημοκράτε ότι δεν στηρίζουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί στηρίζουμε. Βέβαια, ναι, και αν δείτε το ψηφοδέλτιο ποιο ήταν. Γιατί δεν έδωσε το χρήσμα. Ναι, δεν ασχολήθηκε για να μην γίνει η ρόμπα, μα χάσει. Δεν θα χάσει. Όπω έκανε τι προηγούμενε. Το αφήνει λίγο φλου. Μόνο στους Όχι να χάσει ο Λέο, αν χάσει ο άλλο υποψήφιο. Οπότε χάσει. Επειδή σφάλλονται οι δεξιοι από κάτω έχουν τρία-τέσσερα ψηφοδέλτιε σε κάθε Δήμο, το αφήνει και πάει μετά. Ε, ο... Ακούσαμε τα καλά λόγια του Άδωνη προς τον Μπέο, να ακούσουμε και το ανάποδο. Ο Αχιλλέας Μπέος έχει ένα δικό του στυλ που είναι αυθεντικό και πηγαίο. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξη. ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι ένας άνθρωπος παντελονάτος. Αυτά τα κριτήρια του Μπέου για τους ανθρώπους, για τους χαρακτήρες ε, ο Παντελονάτος, ο άντρα, ο Ματσό που δέρνει και έτσι έχει μάθει οι αξίες του όπως έλεγε προχτές ναι, ναι, ναι. είναι ένα δέρνει όποιον διαφωνεί και όποιον του προσβάλλει δεν ξέρω εγώ τι στη δεδομένη στιγμή ε, υπάρχουν επιλογές ή διαλέγεις το δήμαρχο που δέρνει ή το Μπελετίδη Επίσης το δήμαρχο που, που φέρνει Που φέρνει, έργα, που νοή, φέρνει Έναν ήλιο, ένα, ένα αύριο, όχι αυτόν που σφαίνει τη μαυρίλα τη κατήλα και βγαίνουν οι Δήμοι Ζημιωμένοι. Είναι θέμα επιλογή, είναι θέμα αισθητική, είναι θέμα στάση ζωή, είναι θέμα αυτοεκτίμηση του ψηφοφόρου. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. αν, αν βλέπει τον Μπέο, όπω τον βλέπει και με τον πρώτερο βίο, έντιμο δεν το λε. Και πα και ψηφίζει, εγώ λέω και στην αρχική, στην αρχική χωρί να ξέρει τι θα είναι ο που δέρνει, που καταβρέχει με, τον, με τη μάνικα και όλα τα υπόλοιπα. Τον ψηφίζει. Για να κάνει τι. Ε, σε κάτι για σένα, αν το ψηφίζεις σε εκφράζει. Είσαι λίγο ένα, αυτό που ψηφίζεις Μα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Είναι. Να τι, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Όχι, ξέρω εγώ. Είμαστε λίγο και αποτέλεσμα των επιλογών μα. Είμαστε επιλογή. Οριζόμαστε. οριζόμαστε. Και έχουμε και τι ανάλογε συνέπειε. Το βλέπουμε. Ναι. Το, το είδαμε. Άλλοι κόσμοι τελείω. χτες βράδυ ήταν στο Κόντρα ο Νίκο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ και είναι η Γιάμαλοι εκεί και είναι και ο Μάριος Αραβαντινός, ένας συνάδελφο δημοσιογράφος όπου oh, είναι και αργά οι Γιάμαλοι. βάλαν και τον Ανδρουλάκη <laughs> έχει σαν τα ανανουρίζματα όχι, oh, κάποια στιγμή τα πήρε ο Ανδρουλάκης εκεί με τον ah, Αραβαντινό ah, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. έκανε μια αποκάλυψη τελευταία τον ντοκουμέντο Η οποία συνδέει την παρακολούθησή σα με την περιβόητη υπόθεση τη Κίνα και τη Χουαγού. Αυτά που λέτε εσεί ότι είναι αυτό το, αυτός ο ισχυρισμό του κ. Μητσοτάκη. Έλεγε ο κ. Μητσοτάκη ότι οι Κινέζοι ίδιο. το είχαν ζητήσει. Αυτή ήταν η πρώτη διαρροή. Έρχομαι πρώτη. Και, ρωτά, και ρωτάω όμω εγώ. Ένα χρόνο μετά, ε, να το ρωτήσετε κάτι. Η, η επίθεση που εξαπολύσατε στο, στην εφημερίδα ήταν σφοδρότατη. Ήταν ενδεχομένω φοδρότερη από αυτή που, που έχετε εξαπολύσει απέναντι στον κύριο Μικουτάνη. Αλλά πρέπει να ντρέπεστε αυτό που λέτε. Ε, όχι, σα ρωτώ κύριο. Μικουτάνη. Δηλαδή, Ρωτρε. πήγα στη δικαιοσύνη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Εξτατική Επιτροπή τη ΠΕΓΑ, στην Εξτατική Επιτροπή τη Βουλή, θα μου πείτε Κύριε ότι καταρχά θα, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι πραγματικά, δεν ενδέχομαι να μου λέει κανεί να ντρέπομαι. Όχι, είμαι δημοσιογράφο και θέτω ερώτημα. Ό,τι και να είστε, έξατε σήμερα και μου λέτε. Θέτω ερώτημα. Όχι, δεν θέτε ερώτημα. Είναι θε Ένα χρόνο μετά τον αγώνα που έχω κάνει κατά τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνοντα στην ελληνική δικαιοσύνη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Μπέγκα, που το ψήφισμα έχει τη σφραγίδα μου επί τη ουσία. Ότι δεν έχω κάνει αγώνα κατά τη Νέα Δημοκρατία, έχω κάνει κατά τον ντοκουμέντου. Σα παρακαλώ. Δε δεν σα είπα αυτό. Αυτό είπα ότι σφοδρότα, ας πίθες, ας, είπατε κι σχεδόν σφοδρότατη επίθεση. σχεδόν σφοδρότατη. Άρα επιτρέψτε μου να σα απαντάω σα πρέπει. είχε ένα εκνευρισμό. Τσούρωσα, τι Δεν ξέρω, εξαπινικά. υπήρχε ένα εκνευρισμό. Για ποιο λόγο ο εκνευρισμό. Μα είναι δυνατόν. Θα έλεγε κανεί ότι τι, έχει να κρύψει κάτι, ότι Όχι. δεν είναι αυτό, ότι. Υσκιάζεται. Με τον κασελάκι, παίρνουν τα φώτα εκεί. Ναι, πολύ Όλα μπορούν να υποθούν χωρί εκνευρισμό. Υπήρχε ένα. Άλλοι λένε ότι τον κρατάει με τσοτάξει, έχει ακούσει πράγματα και ίσω γι' αυτό κάνει λίγο αβαβά το θέμα. Τουλάνε, λέω, δεν έχω. Καλά, δεν πάμε πουθενά, άμα σου πω τι λέγεται. Δεν θα τελειώσουμε Και τελειώνουμε όπου <laughs> <laughs> Λοιπόν, ε, υπάρχει μια διαδικασία της κυρίας Μενδόνι, του Υπουργείου Πολιτισμού σε εξέλιξη, <laughs> για, τα, για τα κυλικία των μουσείων, <laughs> <laughs> ότι θα φύγουν αυτοί που είναι τώρα και, και θα, θα, πάνε, θα γίνει ένας διαγωνισμός νομίζω ενιαίο και θα πάνε κάτι μεγάλες αλυσίδες, fast food. Εντάξει. <laughs> Έχουμε το νομισματικό μουσείο στην Αθήνα. Έχει πάει για κλέφτες. καφέ στο νομισματικό μουσείο στην Αθήνα. Πώ δεν έχω πάει, ε, ναι, Και πολύ ωραίο χώρο, ωραία αυλή. Τέλεια είναι η ανησυχία μέσα. μέσα στο κέντρο, Πηγαίνετε καλά την ιδέα. τόσο προλαβαίνετε να το δείτε. Υπάρχει και ένα άλλο σε ένα μουσείο στη Θεσσαλονίκη Πάνω ένα άλλο εστιατόριο μέσα. Ναι. Εγώ δεν, δεν, δεν έχω πάει στη Θεσσαλονίκη. Στην στο... Αθήνα είναι ένα κτίριο στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, Άλλο θέλω να πω ότι στα μουσεία του κόσμου παντού τα εστιατόρια του, τα κηλικία του είναι κάτι ιδιαίτερο. είναι το πόσιμο ναι, από μόνο ναι, ναι. του, δίπλα στο μουσείο ή μέσα στο μουσείο σε ένα μπαλκόνι, μια ταράτσα του μουσείου υπάρχει ένας χώρος που είναι Ταιριάζει λίγο και με το μουσείο, ακόμη και τα φαγητά που είναι μέσα. Ναι. Παίρνουν οι καφέ και στα γλυκά. Σημεία, σε πολλά σημεία ανα τον κόσμο, σε μουσεία είναι και γνωστά τα καφέ. Τα καφέ. Ότι πάμε στο τέλο του Γκούγκενχάιμα, α πούμε. Να... Εδώ το εκεί. κόβει αυτό και θα είναι φασκούρα. αλυσίδα. Δηλαδή. Αυτό που βρίσκει και στην πανεπιστημία. Στα πύλα δηλαδή. αυτό που βρίσκει και έξω στην πανεπιστημία θα το βρίσκει και μέσα. Είναι μια σοφή, ακόμη μια σοφή ιδέα. Τη ενοιοποίηση και τη ιδιωτικοποίηση. Μήπω είναι η Ινσταλλέη ότι στέγει κάτι, στέγης. Όχι, δεν το ξέρω. Είναι αυτό. αλήθεια. Δεν... Το κάνει όντω η Μεντώνη, μην... είναι βαθιά το ξέρω. πολιτισμική μέσα τη. Αυτό... Δεν, δε, δεν τολμώ να πιστέψω ότι η αισθητική τη είναι τέτοια. Όχι, όχι. Ε, ε, δεν αυτό έχει στιγμή. Στιγμή. Αυτό κουμπώνει με το ηρόδιο. Έβλεπα από χθε από βιντεάκια. Δεν είχα πάει, την αναβίση στο ηρόδιο. Αν έχει και τον αργυρό της προάλλε. Πριν 15 μέρε ήταν ο αργυρό στο ηρόδιο που παλιά για να περάσει απέξω από το ηρόδιο. Και κατά τη γνώμη όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε του λαϊκού, του σκυλάδικου, του δεν ξέρω, τη πίστηδα, έχουν 15 χώρου στην Αθήνα να δείξουν το ταλέντο του, την ιστορία του, να πάει ο κόσμο να τα σπάσει, να κάνει να απολαύσμα. Και μεγάλου ανοιχτού, όχι Είναι ημένα. καλό που ναι. είχαμε ένα-δύο χώρου που έμπαινε με άλλου όρου εκεί. Ναι. ναι, γιατί τώρα πολυτέργειαζε. Εγώ είδα κάτι βίντεο, η Βύση δεν το υποστήριξε. Δεν είχε τη στιβαρότητα εκείνη που απαιτεί ο χώρο. Οι πέτρε από πίσω. Χόρευε σαν να ήταν σε πίστα τα γάριφα Είναι λίγο το κούνημα, εκτίθεται λίγο η φουνή εκτίθεται, λίγο... εκτίθεται και ο καλλιτέχνης Λίγο δικό σας Εκτίθεται και ο καλλιτέχνης Δηλαδή όλο αυτό δεν είμαι ενοχλεί αυτό Είναι ότι είσαι εκεί, σου βγαίνει να χρειάζεις ένα ουίσκι Και δεν το έχει. Γιατί είσαι στο ηρόδιο και παγορεύεται Έλα κυρά μου ε, τώρα σε παρακαλώ νομίζω. βγάλα τα ξηροκάρπια Μετά από τα κηλικία, πρέπει και στο ηρόδιο να μπει το fast food. Ε, ναι. Στις, στις κερκίδες. Κανονικά, ναι, ναι. Στι κερκίδε. Κανονικά, ναι, ναι. Ένα hot dog δίπλα. Και να ακούγεται, κίνημα. ξέρω εγώ, από το μικρόφωνο. Ένα τσίκι στο πέντε, ένα χάμπρο και μία πατάτε. <laughs> Κατάλαβα. Από το μικρόφωνο. Πώ λέει, ξέρω εγώ, παρακαλώ, κλείστε τα κινητά σα. Στη θέση 19. Θέση Αλλά 19. Αλλά με στη βαρύφωνη. Παρακαλείτε όποιο έχει παραγγείλει ένα, <laughs> ένα ναι, ναι, ναι, ναι, τσίκι, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Ένα τσί Ναι, ναι, ναι. Να περάσει, να το παραλάβει κτλ. Κυρία Βύση, έχετε το. Το λόγο όχι, στο <laughs> <laughs> μικρόφωνο <laughs> Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ποιότητα Ρίξτε από κάτω να τρέχει λίγο, βάλτε Έτσι, γιατί είμαστε τέτοιοι ποιοτικοί. Είμαστε, είμαστε τέτοι, ποιοτικοί Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο σε Και λίγο... εμείς το βράδυ στην παράσταση στο Άσος Ναι, θα τα πούμε και εκεί Και γιορκά, ε, σε λίγο ο Γιώργος Πιέρος με το μαγκαζίνο Γεια. χαρά <laughs> e mai c'è anche la Gina Gina Lolo Brigida